Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα Που άλλου θα ήμασταν θα μου πεις ε, Ίσως σε ένα Μπρούσελ, Μπράσελ γκρουπ Να συζητήσουμε Πώς το βλέπετε Καλημέρα σας λοιπόν Γιάννης Λαζάρου 2681 4060. Είναι το γνωστό τηλέφωνο Στο οποίο δεχώ μέσα τις Ωραίες παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στους φίλους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε ή αέρο αέρο, ή μέσω ιερού Ιντερνεδίου στα ραδιόφωνα που κάνουν την τιμή να μεταδίδουν ε, αυτή την εκπομπή και στους ακροατές τους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στην Εμαία, στη Νάουσα στη Λέσβο και να ευχαριστήσω την ομάδα των φίλων στη Λίμνο που μου έστειλε το mail Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, ναι, έχω να σας πω πολλά για τη Λίμνο Για το Κοντοπούλι ίσως Για το Μούδρο Και άλλα μέρη Κυρίε μου και κύριοι Καλημέρα γενικώ σε όλους τους φίλους Όσο γίνεται να είναι καλημέρα Ακόμη και κλιματολογικά Φαντάζομαι ότι Οι περισσότεροι σκεπτόμενοι από εσά, ε, μη έχοντα τι άλλο να κάνουν παρακολουθούν τα τεκτενόμενα πέρα από τον αγώνα που δίνει ο, ο καθένας προσωπικά για την επιβίωση ή για άλλα πράγματα πράγματα λέμε τώρα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη λέμε τώρα φαντάζομαι λοιπόν ότι πολλοί από εσάς θα αναρωτηθήκατε χθες ότι ένας τρόπος για να μαζέψει λεφτά η κυβέρνηση είναι να βάλει εισιτήριο σε αυτό το τσίρκουλο το οποίο ο, ο, λέγεται Βουλή των Ελλήνων γιατί ε, για να παρακολουθήσεις ας πούμε το τσίρκο Μεντράνο πληρώνεις ένα σεβαστό εισιτήριο διότι οι άνθρωποι κάνουν παράσταση λοιπόν, αυτό το τσίρκο χαριτολογώντας το λέμε το οποίο λέγεται Ελληνική Βουλή χθες ας πούμε ή κάθε φορά που συνεδριάζει ανέκοβε εισιτήριο νομίζω ότι θα ήταν ένα σοβαρό έσοδο για να μπει στη λίστα στη λίστα Βαρουφάκη να πάει στους, ε, ε, πώς τους λέμε, στους θεσμούς μην κάνω λάθος τώρα. Για να μπας να προσθεθείς στα έσοδα Μπά και οι θεσμοί μας δόκουνε τα δανικά. Λοιπόν Ο γενικός χαμός κυρία μου και κυρία μου Ο Τσίπρας να πείσει ότι δεν υπάρχει μνημόνιο Ο Σαμαράς να πει ότι αυτός είναι, είναι άντρας Δεν είμαι της αντρουλιέ Είναι αντρουλιέ η σχολή από, το, από την Καλαμάτα Ναι Λοιπόν Τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα ο Σαμαράς Εξάλλου από το 77 που είναι στο κενοβούλιο Αυτό έκανε μια ζωή να πούμε Κυρία μου και κυριέ μου Ξαναλέμε Και θα με τα ξαναϊπούμε Εάν δεν πεθάνει η πολιτική αυτή Εάν δεν δολοφονηθεί Πώς αλλιώ θα το πω Αν δεν ξεριζωθεί Από κάθε Δίποδο Το οποίο περπατάει όχι μόνο στην Ελλάδα δεν και τι γίνεται γύρω σου Στην Ευρώπη και αλλού Προκοπή, αυτό που λέγεται ανθρώπινο είδος δεν πρόκειται να δει οπότε λοιπόν ε, ζώντας ανάμεσά τους διότι τελικά εμείς ζούμε ανάμεσά τους πρέπει ε, να βρούμε τρόπους επικοινωνίας διότι με αυτούς τους τύπους επικοινωνία δεν υπάρχει αυτοί οι τύποι είναι τελικά ε, πως θα το έλεγα οι κατακτητές οι κατακτητές της ανθρώπινης ύπαρξης η, η, η, η ανοησία του, η βλακία τους <συσχεία> τους τοποθέτησε εκεί <συσχεία> όργανα είναι μια κατάστασης <συσχεία> οπότε εμείς που ζούμε ανάμεσά ανάμεσά τους <συσχεία> οι υπόλοιποι δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπο επιβίωσης <συσχεία> διότι κυρία μου και κυριέ μου <συσχεία> είπε η πρόεδρος της βουλής λέει έκανε ρατσιστικό σεξιστικό με, σχόλιο με τη φράση αντρική σχολή ναι τέτοια πράγματα κάνουν προσέξτε ένα μεροκάματο δεν έχει προσθεθεί σε αυτή τη χώρα Ήρθε η ελπίδα, ήρθε η αξιοπρέπεια Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε το Τσίπριστάν, ήρθε ο Τσίπρισμός Ήρθε όλο αυτό το... Ένα μεροκάματο Ένα μεροκάματο, ξαναλέω, αριθμός 1, ένα Δεν ήρθε δεν ήρθε κυρία μου και κυρία μου Ο χαλασμός όλος ήτανε Αν τον Ιούνιο θα υπογράψει νέο μνημόνιο ο Τσίπρας Όχι, ε, ε, με συγχωρείτε Μάθαμε τελικά πως θα λένε και το νέο μνημόνιο Το νέο μνημόνιο Τώρα λέει έχουμε θεσμούς, έχουμε Brussels Group Έχουμε τι άλλο έχουμε Το νέο μνημόνιο λοιπόν θα το λένε Συμφωνία για Ανάπτυξη Προσέξτε mumble... nah, Αλλά ο τσίπρα δεν θα συνδικολογήσει Θα συμβιβαστεί Κυρία μου και κυρία μου, <coughs> είναι θέμα επιλογής αλλά επιλογή ο βολεμένο δεν έχει. Επιλογή ο Σαλταδόρος Της βόλεψης δεν έχει. Του ακούει, του θαμάζει, του παλαμακίζει και τελικά ζει υπόδουλο. Οπότε λοιπόν μάθαμε και το καινούριο όνομα του μνημονίου. Έχουμε λοιπόν και λέμε Brassel Group, τετρα... την Τρόικα, πώς την είπαμε, Τρίγωνο Πανοράματο. Και συμφωνία ανάπτυξη. Στο μνημόνιο θα το λέμε συμφωνία ανάπτυξη. Yeah. Κυρία μου και κύριε μου, yeah. <coughs> δεν, με συγχωρείτε, <coughs> δεν είχα πάρει χαμπάρι. Ε, δεν το είχα πάρει χαμπάρι μέχρι που διάβασα το ρεπορτάζ του ξενοφόντα του Ερμίδη χθε τον Τύχο. Για, το, για τη λίστα. Για τη λίστα αυτή που του, του βαρουφάκη αυτή που έστειλε. Και προσέξτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε προσοχή. Σα κυβερνάνε αυτοί οι τύποι. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια ο Βαρουφάκης, η κυβέρνηση δηλαδή θα μαζέψει περισσότερα λεφτά από τη λοταρία που θα βάλει, έτσι λέει στα νούμερά του, από τη λοταρία που θα βάλει σε, στο πόπολο με τις αποδείξεις, από ό,τι ε, από την ίσπραξη φόρων από τις παράνομες καταθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα ακούστε, αυτή, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλοι αυτό είναι ο ήρωά σου Δηλαδή μιλάμε ότι η τύπη ε, Αρχίζεις και αναλογίζεσαι ε, πώς, Αν πως Και πότε πήραν πτυχίο Δηλαδή α, αυτό αρχίζεις και το αναλογίζεσαι Πέρα από την Αμερικάνικη Την, την Αμερικάνικη προσέξτε όχι την Αγγλική Την οποία ομιλούν απ'τές όλοι Like και Παπανδρέου. Τι άλλο έχουν κατορθώσει στη ζωή τους Δηλαδή είναι τραγικό Να απευθύνεσαι σε ένα, Όχι σε ένα λαό στους κουτόφραγκους ας πούμε να τους ζητάς δανεικά γι' αυτό τρίβουν τα χέρια τους οι κουτόφραγκοι λοιπόν και να τους παραδίδεις ακόμη και την οημοσύνη αυτού του λαού λέγοντάς τους ότι θα εισπράξει περισσότερο φόρο από τη λοταρία των αποδείξεων παρά ας πούμε από τις υποτίθεται παράνομες καταθέσεις που θα κυνήγαγες που θα που θα που θα σε όλη αυτή τη λίστα αγαπημένα μου, και μου, αγαπημένα μου φίλε και αγαπημένοι μου φίλοι δεν υπάρχει πουθενά εις πραξιφόρων που έπρεπε να υπάρχει αυτού του κράτους από εργασία, δηλαδή από επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν, από, από κέρδος το οποίο θα βγει, από εξαγωγές τις οποίες θα κάνει η χώρα. Δεν υπάρχει τίποτε. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα καρύδωμα αυτού του του πράγματος τελικά που αποκαλείται λαός αρλουμπολογίες για λοταρίες, δηλαδή δεν θα κάνει τίποτα άλλο ο Έλληνας πια θα ψωνίζει συνέχεια να μπει στη λοταρία, να έχει έσοδα ο Βαρουφάκης για να του δώσουν το δάνειο οι... πως τους λένε οι... το λέμε τώρα πως τους είπαμε θεσμοί, θεσμοί, εταίροι και το ερώτημα είναι η, η λογική δική σου αγαπητέ μου συνάδει με αυτή τη λογική απλά ερωτήματα βάζουμε εμείς είναι δυνατόν, είναι δυνατόν δηλαδή οι κυβερνήτε αυτή τη χώρα να μην προσδοκούν για αυτό το κράτο από πουθενά αλλού έσοδα παρά μόνο από τον από το στραγγαλισμό των πολιτών του και από αρλουμπολογίε και από υποθέσει. Δεν γίνεται αγαπητέ μου. Αν υποτίθεται ότι ζει στον καπιταλισμό, έτσι λέμε ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, βέβαια, μίζουμε ζούμε σε ένα καινούριο σύστημα το οποίο ανακάλυψαν αυτοί και εφαρμόζουν οι σαμαροβενιζελοτσύπριδε εδώ. Αλλά το θέμα είναι το εξής Λέμε ότι ζει στον καπιταλισμό Υπάρχει πουθενά στον καπιταλισμό Τέτοιο κόλπο Στην οικονομία του καπιταλισμού υπάρχει τέτοιο κόλπο Όχι για να, για να ξέρουμε δηλαδή, Πείτε κυρία καθηγητά Τινάξτε μας ένα τηλέφωνο Στείλετε μας ένα mail Με στεναχωριέσαι όμως μεγάλε Ο Σονούπο, όπως είπαμε Περνάει και η εβδομάδα αυτή με το τσίρκο μεντράνο της βουλής Τσακ ήρθε το Πάσχα Τσακ, ήρθε. Το καλοκαίρι και μετά έχουμε συμφωνία για την ανάπτυξη συμφωνία για την ανάπτυξη και φυσικά κυρία μου και κυρία μου μέσα στο τσίρκο αυτό όταν ακούς το Θεωράκι να σου λέει σύγκρουση με τα συμφέροντα του Λόμπι της Δραχμής και ευρωπαϊκή πορεία αυτό μας οδηγεί στην απορία που πήγαμε να βάλουμε χτες την εξής πότε βρεθήκαν ρε παιδιά πότε φυτρώσαν σε αυτή τη χώρα τόσα εκατομμύρια ευρωλάγνη τόσα εκατομμύρια διότι αν ήταν ραπανάκια Και τα κάναμε εξαγωγή Θα είχαμε λύσει το πρόβλημα Και το θέμα είναι το εξής Για δεν κάνουμε αυτούς τους ευρωλάγνους εξαγωγή Τέτοια, τέτοια κόλπα Μπορείστε Καλώς τον Ναι Δεν θα τρελαθούμε είμαστε Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Αγαπητέ μου φίλε ακροατή, πόσες φορές δεν το έχεις δει αυτό το έργο, σε αυτό το πράγμα το οποίο τελικά φτάσανε να είναι η Ελληνική Βουλή. Να κάνουνε λεονταρισμούς, εκ του ασφαλούς, να ξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και στο... έφυγε λέει, έφυγε χθε ο Σαμαράς, αποχώρησε, πήρε τη στρούγκα και έφυγε, πήρε τους πατριώτες και φύγανε, σηκωθήκαν οι πατριώτες απάνω, δεν αντέξανε άλλο Εγώ, προσωπικά, ε, φίλε μου τηλεακροατή επαναλαμβάνω, εάν δεν πεθάνει εάν δεν σφαγεί, πρόσεξε κυριολεκτό, αυτή η πολιτική προκοπεί, το δίποδο δεν πρόκειται να δει ποτέ, διότι πάντα θα υπάρχει ο μάγος της σπηλιάς ο μάγος της σπηλιάς πέρα από τα μαγικά του και τα θεϊκά του ασκούσε και την πολιτική του αυτή είναι και δυστυχώς παρακαλώ ναι ναι αυτή είναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Του τσαμπουκάδε, αγαπητέ μου τηλεακροατή, έχει απόλυτο δίκιο. Τους κάνουνε στο ψηφοπό πολλό του. Ας πήγαινε να κάνει τέτοιες μαγκιέ και στο Γιούγκερ που του το, το τσίπα και το μαγουλάκι. Δεν σηκώνονταν να φύγει από κανένα Eurogroup από καμιά σύναξη να μας δείξει τον αντρισμό του. Ποιον αντρισμό, Σου λέω, ο αντρισμό του αυτονών, στο τωρα τώρα τρία-τέσσερα χρόνια. Είναι. Κλάνει γάτα στο διπλανό οικόπεδο, στο διπλανό οικόπεδο και αυτοί φτάνουν στο Ιστοριακό σε χείρα από φόβο του. Τώρα, γιατί είναι εκεί που είναι, Άϊτε να μην τα ξαναλέμε παιδιά, πάλι από την αρχή. Τους γουστάρενε... Σας διορίσανε, θα τους ξαναψηφίσετε, Τους ψηφίζετε, τρελένεστε, διότι είσαστε βολεμένοι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Η, η επιβίωσή σα τη μίζερη κατάστασή σα, του μισθού ή τη Αξίζει περισσότερο από μια πατρίδα, περισσότερο από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε. να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Ε, αγαπητέ μου, φίλε. Ε, γνωρίζω Γι' αυτό είπα αυτό στην αρχή Ότι ο πόνος ο οποίος υπάρχει σε μερίδα ανθρώπων Σε μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Είναι τεράστιος Χθες αν άκουσε την εκπομπή Είπα ότι είσαστε εκεί που είστε Ελέω ευγενίας Ελέω υπομονής Κάποιων ανθρώπων οι οποίοι Στίβουν και την τελευταία τους ρανίδα Την τελευταία ρανίδα υπομονής Και τι έγινε Ιχολύπτη Λοιπόν την τελευταία ρανίδα υπομονής και ευγένειας η οποία τους έχει απομείνει για να μην δαγκώσουν το λαρύγκι σας και το λαρύγι των μίσθαρνων όργανων το οποίο κουβαλάτε τους ψηφοκουβαλητέ σας τους διορισμένους οι οποίοι βασανίζουν κυριολεκτικά αυτό που αποκαλείται λαός αυτούς που στενάζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γιατί λαός δεν είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή λαός δεν είναι ο Τσίπρας αγαπητέ μου ούτε τα... Τα σιπράγκαλα τα οποία τους ακολουθούν Λαός είναι ένα άλλος Ο οποίος, επαναλαμβάνουμε Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο Όχι αύριο Δεν είναι λαός του τσιπριστάν και του σαμαριστάν αυτή τη στιγμή Όταν θα το καταλάβετε αυτό Δεν θα είναι αργά Διότι αγαπητέ μου είναι ήδη αργά Η χώρα είναι ήδη παραδομένη Η ελευθερία δεν υπάρχει Η αξιοπρέπεια είναι πουτάνα στα μπουρδέλα τη Ντουμπάι Τώρα, όσοι θέλουν να βαυκαλίζονται με, με την καινούργια συμφωνία ανάπτυξη, καλά, πολύ καλά θα κάνουν. Τόλμησαν οι Γερμανοί μέσα στο. Μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε στο διαδίκτυο αυτό το πράγμα και έφτιαξαν ένα σκέτ σε γερμανικό κανάλι όπου φιλοξένησαν τον Αργύριο Σφουντούρι. Λοιπόν, και ξεφτέλησαν κυριολεκτικά και του Ναζί αλλά και τη σημερινή κυβέρνηση. Εδώ οι δικοί μα διανοούμενοι κάνουν σκέτ. Υποστηρίζοντα ότι κάποιοι πάνε να φάνε το τζίπρα, άλλοι είναι με το σαμαράκι, άλλοι τέτοιοι. Αυτά είναι πολυμέρα το Μάρια. Μεγάλε. Οι Γερμανοί το έκαναν. Να με ζητήσετε να το δείτε στο διαδίκτυο, όπου λαμβάνει μέρο και ο Αργύρης Φουντούρη. Για το ποιο είναι ο Αργύρης Φουντούρη, μπείτε στον τοίχο, του έχουμε αφιέρωμα ολόκληρο. Λοιπόν, για τον Αργύρη Φουντούρη, μπείτε να το διαβάσετε στα πρόσωπα, στην κατηγορία πρόσωπα. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Αληχτάμε κι εμείς από εδώ, αλλά αληχτάμε με ένα άλλο με, με ένα άλλο στυλ Όχι όπως οι αληχταράδες στα κανάλια τους Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι. Ναι, ναι Ναι, ναι ναι Αγαπητέ μου φίλε τι λέει τη ακροατή. Ποιος να καταλάβει καταρχάς Τι λέει ο Τσίπρας Καταρχάς δεν καταλαβαίνουν Ο Τσίπρας του γράφουν σε ένα χαρτί να πει Αυτά τα οποία λέει Τα αφεντικά Και τα μεταφέρει στο ελληνικό κοινοβούλιο Διότι φυσικά αν υπήρχε ένας Έλληνας Ειδικά πατριώτης χθες μέσα στο κοινοβούλιο Την ώρα που είπε την Ελλάδα Υπανάπτυκτη ο Τσίπρας Θα σηκωνόταν και θα του έλεγε Τι λες ρε τσογλανάκι Έτσι θα του έλεγε Διότι έχει και ασυλία μέσα στο κοινοβούλιο Ζήτησε ο Τσίπρας Την ώρα που ζήταγε από την Ευρώπη Σύμφωνο Ανάπτυξης Προσέξτε Πανέξυπνε ψηφοφόρε του Και ψηφοφόρε αυτής της κατάστασης Σε θεωρεί θ θα μου πεις, δεν θα το ψήφισε αν δεν ήσουν καμία αντίρρηση. Λοιπόν, αλλά στο λέει στα ίσα. Σε φτύνει κιόλα! Ζητάει σύμφωνο ανάπτυξης αγαπημένα μου και αγαπημένη μου Είμαι... για μία χώρα, πρόσεξε, η οποία στενάζει, άντε να μην πάμε παραπίσω, 70 χρόνια τώρα και αγωνίζεται να βρει την περπατησιά της μέσα από εθνοπροδότες οι οποίοι δημοκρατικά πάντα είχαν στραμμένο το πιδάλιο στην κατοχική κατάσταση να φτάσει η σημερινή ολοκλήρωση της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης. Βέβαια, φίλε μου, μπορεί να είσαι ένα φανατικό πασοκτσής κάποια εποχή, φανατικός του γέρου της τρομοκρατίας ή του καραμανλέα της γαλάζιας Τρούγκας. Καλά κάνεις και είσαι μέχρι σήμερα. Απλά, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι και φορά να πάρεις να χτυπήσει το κεφάλι σου στον τοίχο, δεν πρόκειται να Όμω, όταν θα σε ακουμπήσει μια κατάσταση, όπω ακουμπάει αυτή τη στιγμή 400-500 χιλιάδε Έλληνε, ίσω, ίσω λέμε, σκεφτεί, αλλά πιστεύω ότι δεν θα σκεφτεί, θα ρίξει το ανάθεμα στου άλλου. Ποιοι είναι οι άλλοι, οι άλλοι γενικά. Αυτοί που δεν είναι μαζί σου. Διότι στην Ελλάδα, αν δεν είσαι σε ομάδα, σε ομαδούλα, σε κόμμα και σε τελεία, δεν υφίστασαι. Πρέπει να έχει μια ταμπέλα. Οπότε και Θεοδωράκηδες υπάρχουν Και θεοχάριδες υπάρχουν Και Σωτήρες τύπου Παπαδημούλη υπάρχουν Σωτήρες τύπου Πρωτόπαπα υπάρχουν Και όλων αυτών Των μοσχομπουμπουκιών Που χρόνια ταλανίζουν αυτή τη χώρα Ζώντας τόσα χρόνια ανάμεσά τους Κάναμε σλάλομ Για να, να, να διαφυλάξουμε Την ηθική μας και την αξιοπρέπειά μας Σλάλομ κάναμε Λοιπόν τώρα Ποιοι το καταφέραν και ποιοι όχι φάνηκε αυτές τις μέρες τις λεγόμενη κρίση. Οπότε ο Θεοδωράκης μπορεί να λέει ας πούμε και εκείνη την ώρα έκανα ένα συλλογισμό. Πού βρέθηκαν αυτοί όλοι οι Ευρωλάγνη παιδιά. Πότε δημιουργήθηκαν όλοι αυτοί οι, οι, οι λάτρεις της Ενωμένη ΕΕ Ευρώπης στήλ Θεοδωράκη διότι εδώ δεν έχουμε πρόσεξε. Εδώ μιλάμε ότι στην Ελλάδα, μα κομμουνιστής είσαι, ξέρω εγώ, αριστερό, είσαι λάτρης της Ευρώπης» Μα φασίστας είσαι, είσαι λάτρης τη Ευρώπη. Μα δημοκράτη, γαλαζοπράσινος, τρουνγκάτο, κεντροδεξιό, είσαι λάτρης της Ευρώπης» Μα αριστερός τη αριστερός του τσιπριστάν, είσαι λάτρης της Ευρώπης» Και λέμε τώρα, όλη αυτή η λατρεία, από όλη αυτή τη λατρεία, δεν το νιώθει που κοντεύει να σου φτάσει στο Λαρίγκι. Που στο έχουν βάλει χωρίς βαζελίνη Δεν νιώθεις τίποτε Διότι καλά Θεοδωράκης Μίσταρνο <Τελίως> πρακτοράκη <No. Prakturaki> είναι <Τελίως> Και όλα αυτά να φωνάζουν υπέρ της Ευρώπης Εσύ αγαπημένη μου που πήγες Και τον εψήφισες Και τρελαίνεσαι και διαριγνύεις Τα σουτιέρ σου και τα πρύτη μπράσου Για την Ευρώπη Δεν καταλαβαίνεις τίποτε Ή πίστεψες τελικά Παρακαλώ <Τελίως> Ορίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πήγα να πω τώρα Λοιπόν ρωτάει ο φίλος τηλεογράτης Για ποιο λόμπι της δραχμής μας μιλάει ο Θεοδωράκης Όταν το λόμπι του ευρώ μας έχει εξασκήσει Πέντε χρόνια τώρα Α. Απλά ξέρεις ποια είναι Φίλε μου η διαφορά Ότι αυτοί Ακολουθώντας ό, ό, όλους αυτούς Όλα αυτά τα να πρακτοράκια Της πολιτικής Διότι γι' αυτά πρόκειται έτσι Μην κοροϊδευόμαστε. Πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα τους εξασφαλίσει τα κεκτημένα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και άνθρωπος ο οποίος ζει με κεκτημένα με κεκτημένα, με επίδομα πλησίματος χεριών. Με επίδομα χαρτιού υγείας μαλακό γιατί το σκληρό τον πονάει, τον πονάει ο ποπό. Λοιπόν, δεν είναι ελεύθερος. Δεν είναι αξιοπρεπής. Οπότε μάλλον ακολουθούν αυτού τους τύπους όλους δηλαδή πέρα από τη από το, τη μαστούρα που έχουν από αυτή τη τηλεοπτική δημοκρατία ακολουθούν λοιπόν όλους αυτούς τους τύπους πιστεύοντας ότι η Ευρώπη θα τους ε, διατηρήσει τα κεκτημένα μια συζήτηση πριν ξεκινήσω την εκπομπή με τη φίλη μου τη Θεοδοσία και βέβαια σε ένα τηλέφωνο δεν λέγονται αυτά, ε, απλά εκφράσαμε και οι την απορία του γιατί ο κόσμος, -κόσμος δεν δέχεται τίποτε και επιμένει με παροπίδες Να, μερικοί από τους λόγους είναι αυτοί που λέμε αυτή τη στιγμή Είναι αδύνατο να έχεις έναν πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή Καλά, μην κοιτάτε τώρα τα γκάλωψη και αυτά Φυσικά θα τον θεωρούν καταλληλότερο Γιατί είναι γνωστή η κατάσταση Ο οποίος σου μιλάει ζητάει σύμφωνο ανάπτυξη Έτσι θα βαφθεί στο μνημόνιο Σε μια χώρα μεγάλε Σε μια χώρα πρόσεξε Η οποία, η οποία δεν είχε δημοσιονομικό πρόβλημα Δεν είχε δημοσιονομικό πρόβλημα Είχε Θα το λέγαμε όπως το είπαμε και πριν πολύ καιρό Πρόβλημα Δικαιοσύνης Και ε, ε, Δομών Δεν είχε η Ελλάδα δημοσιονομικό πρόβλημα Μεγάλε Δεν είχε διότι από τη δεκαετία του 70 Οι επενδύσεις οι οποίες γίνανε ε, Στην Ελλάδα λοιπόν πήγαιναν μια χαρά και παλιότερες αλλά και ελληνικές εταιρίες. απλά το ίδιο το κράτος δεν έκανε ε, πες σας λέει τώρα ο Τσίπρας με τα ρυθμίσεις ή δεν είχε νόμους ώστε να λειτουργούν σωστά γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπήρχαν οι υπερυποτιμολογήσεις γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπήρχαν όλα αυτά που υπήρχαν Για αυτού τους λόγους το από τα πρώτα πράγματα το που έκανε ο Ανδρέας, ο Παπανδρέας, Πέρα από το να καταργήσει τους τόνους Και την ελληνική γλώσσα ήταν να καταργήσει και το, το Στην αγορά το Όχι Το θέμα της Όχι της αγορανομίας το, Αυτής της Του κέρδους του χοντρεμπορίου Του λιανεμπορίου τα οποία ήταν ε, Στάνταρ Κατάλαβες αυτή είναι η κατάσταση Δεν είχε πρόβλημα δημοσιονομικό η Ελλάδα μην κοιτάσαι το στήσιμο που έκανε μετά ο Σιμίτης. Το στήσιμο που έκανε ο Σιμίτης και όλοι αυτοί. Κι όμως αγαπητέ μου, δεν ξέρω αν διάβασε το άρθρο της Μαρίας Τσολακίδη νομίζω στον τοίχο, ότι καταστραφήκαμε για την πολιτική ένωση. Αυτοί οι τύποι σαν το Σιμίτη στα λένε ακόμη και σήμερα... Στη λένε στηλένε την αλήθεια ε, Για το ότι η κατάσταση είναι τελειωμένη το ότι Έγινε ό,τι έγινε για την πολιτική Ένωση της Ευρώπης και για το που οδηγεί την κατάσταση Στη λένε ξεκάθαρα την κατάσταση Απλά εσύ δεν δίνεις σημασία Δεν δίνεις σημασία μεγάλε Διότι επί εποχής ε, Αντρέα που ήταν ο λαός στην εξουσία Οργίαζαν οι αυριανέ, Επί που είναι ξανά Ξαναβγή και ο λαός στην εξουσία με τον Τζίπρα Οργιάζουν οι αυγιανές. Αυτή είναι η κατάσταση Αυριανή, Αβγιανί, Πάντα έχουμε ένα όργανο που να μας καθοδηγεί Ωραίο σκυλάδικο θα γίνει αυτό Φωνάξω την Πάολα να μου το πει Ναι Λοιπόν Φίλοι λοιπόν, α ένα μέτρο χθες Ένα μέτρο υπέρ του λαού Διότι αγαπητέ μου, οι δόσει Δεν είναι μέτρο υπέρ του λαού Είναι για να εισπράξουν Να τα πάρουν τα Μπράσελ Γκρουπ Και οι εταίροι, δεν είναι υπέρ του λαού Επαναλαμβάνω το, το ερώτημα που ξεκινήσαμε Ένα μεροκάματο έχει μπει σε αυτή τη χώρα Ένα Ένα Μετά από αυτές τις προσπάθειες Λέμε τώρα που κάνει η αριστερή κυβέρνηση Για πες μας λοιπόν Και έχεις και τους Μας λιδωρούν, συνεχίζουν Μας κοροϊδεύουν Με τα θέατρα, τις κομισιόν Των Eurogroup και όλα αυτών των πραγμάτων Μην περιμένετε λέει οι διαπραγματεύσεις Να τελειώσουν μέσα σε λίγες μέρες με τις προηγούμενες κυβερνήσεις διαρκούσαν μήνες Είπε οικονομισιόν Ο φίλος σου ο Γιούνκερ τα λέει αυτά η λέξη μας. Ορίστε Καλός το Ο Τσίπρας αντιπολιτεύεται τον εαυτό του ναι. Μέχα. Ναι. Μέχα. Είναι πάντα συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση Δεν ναι. άλλαξε να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. καλά Δεν ε, Ο φίλος ο Νίκος Αν κατάλαβα από τη Ζάκη φίλε. Νίκο Η έκφραση καλό αγώνα Πρέπει να πεταχθεί Στον κάλαθο των αχρήστων Δεν υπάρχει ε, Μην εύχεσαι σε κανέναν καλό αγώνα Δεν αγωνίζεται κανένας Και για τίποτε Όποιος είναι σε μια στρούγκα, Δεν αγωνίζεται δεν αγωνίζεται Δεν είναι θέμα αγώνα Είναι θέμα πραγματικότητας Μόλις Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι <Τι> <Ρι> αυτό δεν λέμε, αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε. Όχι, δεν πάει καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <Ρι> αυτό λέω αγαπημένα μου τηλέφωνα. αυτό είπα και στο φίλο τον Νίκο πριν. <Ρι> <Ρι> <Ρι> υπάρχει καλό αγώνα. Όταν, όταν πρόσεξε αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας υπερασπίζεται δύο μνημονιακούς νόμους Τους οποίους βαφτίσε αντιμνημονιακούς Κάποια στιγμή λοιπόν χέστον τον αγώνα, άστον στην πάντα Η παρατήρηση του τι λένε η... Το άκουσμα του τι λένε Η κατανόηση του τι λένε Κάποια στιγμή είναι μεγάλη, όσο ευολομένος και να είσαι, Πρέπει να δώσεις μια σημασία Τι λέει Τι λέει, τελικά δεν έχεις προσβληθεί ποτέ όλο αυτό το διάστημα από αυτή την ξεφτίλα την οποία βιώνουμε καθημερινά ερώτημα σου βάζουμε ερώτημα αγαπητέ μου σου βάζουμε ερώτημα τι έχουμε λοιπόν τώρα <συμπή> μην περιμένετε Πρόσεξε εδώ <συμπή> τώρα εκτός από αυτές τις αρλούμπες τη λίστα με τα που θα κάνει βάλει φόρο στα πως τα λένε στα έλεα βούτυρα φυτίνε ο, ο Βαρουφάκης θα στείλει και τρίτη διευκρινιστική λίστα για τα μέτρα που ζητάει το Brussels Group. Ωραία, το λέμε Brussels Group. Προσέξτε, ο, όσον αφορά τον τον Έμφυα, ο οποίος δεν ήταν μνημονιακός νόμος. Με συγχωρείτε, δεν ήταν μνημονιακός φόρος ο Έμφυα, όχι! Τώρα που είναι ο Τσίπρα, είναι αντιμνημονιακό. Mm -hmm. Λοιπόν, θα βάλει, λέει. Θα τον καταργήσει λέει αυτό Επειδή είναι, ακούγεται μνημονιακό Και θα βάλει ισοδύναμα μέτρα Για να εισπράξει 2,5 δις το παιδί <Τι> Θέλει να εισπράξει 2,5 δις από εδώ 1,5 δις από εκεί 5 δις από εδώ 6 δις από εκεί Και το ερώτημα είναι ένα Ένα πόσα να σας πούμε κυβερνήτε, Εξυπνάρες Από πού να τα εισπράξετε Για να εισπράξει κάποιο, Για να πληρώσει κάποιο, Πρέπει να έχει Καταντήσατε να αλλάζετε χρήμα. Ο, να βγάζετε λάδι από το καντήλι του Χριστού και να το βάζετε στο καντήλι τη Παναγία. Οι μόνοι φόροι που μπορείτε να εισπράξετε αυτή τη στιγμή είναι από του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Από πού αλλού να εισπράξετε φόρο. Τον ιδιωτικό τομέα τον σφάξατε. Τι επιχειρήσει τι τελειώσατε. Με ροκάματο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Πρωτογενή παραγωγή δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Από πού αλλού θα εισπράξετε. Ερώτημα βάζουμε. Ή θα σου αφήσει έσοδα αυτή η μπαρούφα Την οποία βγαίνεις κάθε τόσο και λες Για τον τουρισμό η βαριά βιομηχανία Και όλα αυτά Σου είχα παρουσιάσει παλιότερα την έρευνα Άντε να γίνω κουραστικός Στο Μαυροβούνιο <Κι> Όπου τα λεφτά τα οποία μάζεψαν Σε ένα χρόνο δεν θυμάμαι πόσα ήταν Εκατό δις δεν θυμάμαι Δολάρια δεν θυμάμαι πόσα ήταν Και αφήσαν στο κράτος Να επιβιώσει μόνο ένα Τα άλλα τα πήραν οι επενδυτές τι ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε δηλαδή Διότι ειλικρινά Εφόσον έχετε δίκιο Θα φορέσουμε την ταμπέλα σαν φοράγαν παλιά στους τετιμπόιδες Εμείς θα γράψουμε είμαστε ηλίθιοι Και θα βγούμε στον δρόμο Τι ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε Τι ακριβώς κάνετε Με αυτέ τις λίστες Και με τα μέτρα Και να εισπράξετε με, με καινούριο Όπως το είπαμε καινούργια εισοδήματα 2,5 Και πάλι από πού Ποιος να έρθει να σου πληρώσει έμφυα Προχτές έβαλες φόρο ώστε να σου πληρώσουν από απ τα κενά διαμερίσματα τα νίκια που δεν εισέπραξαν ποτέ Από πού να στα πληρώσει ρε, ο άνθρωπος Από δεν εισέπραξε Ρε εξυπνάρες Πληρώνω, υπάρχει δούνε και Λαβήν Εσείς είστε μόνος το λαβίν. Τι να λαβήν, τελικά θα λαβεί το τρίτο το μακρύτερο, κάποια στιγμή και μετά το τρίτο το μακρύτερο. Ξέρετε τι ακολουθεί, Σφαλιάρα Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μπουχτίσαμε με τις... κάποια στιγμή. Πρέπει ω αριστεροί άνθρωποι που είστε, πρέπει να σκεφτείτε και το τι ταΐζετε το λαό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με του καναλάρχε οι οποίοι μέχρι χθε που θα σα έπαζαν ήταν κακοί και σήμερα είτε είναι καλοί. Με τα μύσταρνα όργανα τη δημοσιογραφία που μέχρι χθε δίθεν. Δεν τα κάνατε παρέα και σήμερα πάτε και τα γλύφετε να βγαίνετε στις εκπομπές τους Κάποια στιγμή πρέπει να τα δει να τα δείτε και εφόσον δεν μπορείτε να τα δείτε εσείς Πρέπει να τα δει αυτό που αυτό το πράγμα που αποκαλείται λαός <Το> Λέγαμε εδώ και χρόνια Κατηγορά στο λαμπράκι και τον δολ Ποιος αγοράζει τις εφημερίδες του Ποιος βλέπει τα κανάλια του Ο βούλγαρος, ο αλβανός, ο τουρκος Ποιος Ποιος αγοράζει τα νέα και το βήμα και το ένα και το άλλο Ποιος ακριβώς. Ποιος δίνει χιλιάδες εκατομμύρια κλικ στο πρώτο αίμα Ποιος τα αγοράζει αυτά Και απ' τη μία είναι κακός και απ' την άλλη είναι καλός Μην τρελαινόμαστε Λοιπόν Αφού το φας αυτό λοιπόν Να σε ενημερώσουμε Αν θέλεις δηλαδή Έχει πιάσει σήμερα τον οικολύπτη Η τρέλα του Το Αμερικάνικο κεντρικό Κέντρο με το Αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, το Stratfor το ξέρετε αυτό φαντάζομαι όλοι, ναι προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο η κυβέρνηση μπορεί να αναγκαστεί να πάει σε εκλογές ή δημοψήφισμα Πάλι θα κληθείς να δώσεις λύση δημοκράτη μου θα βγάλει το όπλο της δημοκρατία στην ψήφος Αυτό ισχυρίζεται το Stratfor θα συμβεί διότι θα υπάρξει συμφωνία με το Eurogroup Αλλά τα μέτρα που θα πρέπει να βάρει η κυβέρνηση Θα βρουν αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα των βουλευτών της Όπα σκόθηκαν οι τη τσαριστηράς <Το, το Eurogroup θα παράσει χρήματα στην Ελλάδα μόνο Όσα θα αποτρέψουν τη χροκοπία της χώρας Η οποία δεν συμφέρει την ΕΕ αυτή τη στιγμή <Το> Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου Ξαναματαλέμε και θα ξαναματαϊπούμε Λοιπόν, λαός που δεν είναι αποφασισμένος Να δώσει για την ελευθερία του Και για την αξιοπρέπειά του Τέτοιους θα έχει να τον κυβερνάνε Και θα είναι υπόδουλος όλων αυτών των καταστάσεων Τώρα, ε, αυτό που λέει το Stratford καταλαβαίνει, επειδή αυτοί θέλουν το φερετζέδι τη Δημοκρατία και τα παιχνίδια φεύγουμε, μένουμε. Μάλιστα κυκλοφόρησε και μια λίστα όπου δεν μπόρεσα, γιατί και αυτέ τι μέρε πρέπει να γελά, έτσι. Δηλαδή ναι, μα... οι άνθρωποι δεν παίζονται στην κομμόδια. Κυκλοφόρησε μια λίστα, λέει, 30 βουλευτών που είναι επικίνδυνη λέει, να ρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση. α, oh, ναι. Εμεί θα ξαναβάλουμε το ερώτημα. Θα το ξαναβάλουμε το ερώτημα. Τι άλλο ανάγχωμα έχει από το ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρώπη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή <στονίτως> και όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά. Τι άλλο, Διότι τα έχουν όλα μελετημένα και τα αναχώματά του. Και δηλαδή, αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή πήρε τράτο η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα σου εξηγήσω, παρακαλώ. <στονίτως> <στονίτως> <στονίτως> <στονίτως> Αγαπητέ μου, α το εξηγήσω το θέμα. Το ανάχωμα έχει ανάχωμα καβάντζα. Στο το εξηγήσω το θέμα. Μπορεί εσύ να σου διέφυγε. ή να πήρε τα χάκια σου που λέμε εμείς εδώ, οι βλάχοι οι υπηρώτε. Λοιπόν, βλέποντας στην Φρανκφούρτη να καίνε τη μέρα των γενίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που στήχησε δισεκατομμύρια, θα είδεσαι εκεί ότι κάψανε, λέει, βγήκαν στον δρόμο, λέει, και κάψανε και είπε εσύ, πά, θα γίνονται ταραχέ. Είδε υπάρχουν και καλοί Όχι αγαπητέ μου Αυτές οι ταραχές και αυτή η ιστορία είναι κατευθυνόμενη Οι τύποι οι οποίοι στείλουν αυτές τις ιστορίες Είναι δίθεν Όπως είναι ο Τσίπρας εδώ αριστερή Γερμανοί Είναι δημιούργημα γερμανικού αυτό Το οποίο έχει 90 αριστερά κόμματα Στην Ευρώπη Στην τσίριζα Στην ομπρέλα του Και δημιουργεί κατευθυνόμενε φασαρίες Για την τηλεόραση Για να βλέπεις εσύ ο σ Πα, πα παλεύουνε κάποιοι ρε, είδες στη Γερμανία Θα σου πω κάτι Τόλμησαν κάποιοι ταλέποροι στη Καναδά Να βγουνε στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν Μην κοιτάς που δεν στα παίζουν τα κανάλια εδώ Αν δεις τις σκηνές που κατέβηκε ο στρατός Και το τι τους κάνανε θα σκεφτεί. Εξάλλου μην πας μακριά Πήγαινε την εποχή που ε σύσσωμη αστυνομία στην Ελλάδα βάραγε τους αγανακτισμένους τους οποίους ακόμη και το κουκουέλι δωρεί πια, έτσι έτσι που βγήκανε και τους απίσανε τον κόσμο στο ξύλο και θα αφήναν τώρα χίλιους, δύο χιλιάδες τύπους στη Φραγκφούρτη να κάνουν φασαρίες και να κάψουν αυτοκίνητα και να κρατάνε και ελληνικές σημαίες πρόσεξε μεγάλε μέσα σε αυτούς τι φασαρίες κρατάγαν και ελληνικές σημαίες αυτό λοιπόν το σύστημα όλο το δημιούργημα είναι εργαλείο των αναχωμάτων που δημιουργούν οι ίδιοι τίποτα παραπάνω τίποτα παρακάτω για να ε, νιώθεις μέσα σου εσύ την κάθαρση ότι ή και κάποιος κακομήρης σαν εμένα εξεγέρθηκε και έκαψε ένα μάξι στη Φραγκφούρτη στην Αθήνα στο Λονδίνο, στη Γουαδελούπη ή και αλλού όχι αγαπητέ μου όργανα, των αναχωμα... όργανα της... του φασισμού της Ευρώπης είναι αυτά τα οποία λειτουργούν κάτω από εντολέ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Οπότε το Stratford είναι ένα λαγός αυτή τη στιγμή. Το Stratford. Στρα... Στραμπουλάω και τη γλώσσα μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, <συσχελίδι> είναι ένα λαγός Στα ρίχνει. Κατάλαβε, διότι έρχονται όχι μνημόνια. Έρχεται το ολοκληρωτικό πρόσωπο του τέταρτου Reich στην Ελλάδα. Παρακαλώ. <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι> Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιλεγραμμ Το πραγματικό πρόσωπο Και το πραγματικό πρόσωπο λοιπόν Το πραγματικό πρόσωπο σου έχει μέσα Και ο Σάμε Γκουρία Σου έχει και German Fund Με το το, Marshall, το German Marshall Fund Σου έχει απ' όλα Και το φέρνει η αριστερή Κυβέρνηση Του ΣΥΡΙΖΑ Έρχονται δηλαδή φοβερά πράγματα όχι φοβερά πράγματα Όχι ότι δεν ήταν εδώ τα φοβερά Έρχονται φανερά πράγματα Τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα ανεχτούν Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Δημιουργούν ανάχομα στο ανάχωμα Και ιστορίες τύπου ε, Φασαριών οι οποίες έγιναν στη Φρακφούτ Για να δείτε Ότι δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν τίποτα Στη δημόσια διοίκηση Θα σας πω ότι τη στιγμή που κλείνουν κλινικές Σε δημόσια νοσοκομεία Η κυβέρνηση πρόσεξε, προσλαμβάνει. 1.806 μόνιμος υπαλλήλους για εισπρακτικού φορείς του κράτους και το ερώτημα είναι το εξής τώρα, εσύ εγώ ο απλός άνθρωπος έτσι ο οποίος δεν είμαι θα πανέξυπνη σαν τον ψηφοφόρο αυτόν που πονάει αυτή τη στιγμή ο λαός, στην υγεία στην παιδεία ή στην ίσπραξη ο, για, τους, κα, για τους κατακτητές στην ίσπραξη, για το λαό στην υγεία και στην παιδεία, κι όμως από ό,τι βλέπεις το εκτελεστικό όργανο των, κατο των κατοχικών δυνάμεων που είναι το κράτος προσλαμβάνει 1806 για εισπράξεις και όχι για την υγεία που έχει ανάγκη ο λαός ή για την παιδεία που έχει ανάγκη ο λαός κατάλαβες μόνιμο προσωπικό τους προσλαμβάνει ποιες μεταρυθμίσεις για, για ποιο κράτος θα άλλαζες τι μας τσαμπούναγες όχι ότι σε πιστέψαμε λέμε τι τσαμπούναγες και πόσο εύκολα ξεχνάνε οι υποστηρικτές σου αυτά που τσαμπούναγες σήμερα και πόσο εύκολα κολλάνε ταμπέλες σε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν την αλήθεια δεν αντιπολιτεύονται κανέναν διότι δεν έχουν λόγο να αντιπολιτευτούν απλά παρουσιάζουν την αλήθεια για απαντικέ μας τι άλλαξες λοιπόν πάντως ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια στήλθηκαν στάλθηκαν με συγχωρείτε Στου οφειλέτες του χαρατσιού της ΔΕΗ για το 2013. Οπότε λοιπόν, επειδή στο στείλε ηλεκτρονικά, δεν είναι μνημονιακό αυτό, προσέξτε, είναι αντιμνημονιακό. Στάλθηκαν. Είναι αυτό, θυμάσαι, που σου επιβαλαμβάνει «Έλα να πληρώσει αλλιώ θα σου στείλω την εφορία». Ναι. Ναι, μεγάλε. Η ζωή των άλλων, λοιπόν, είναι ένα περίφημο έργο το οποίο δείχνει την ιστορία στην Ανατολική Γερμανία τη λειτουργία της στάζει και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Όσοι δεν το είδατε, σας προτρέπουμε να το δείτε. Ε, εδώ πέρα, κυρία μου και κυρία μου, σε αυτή τη χώρα, η οποία δεν υπήρξε, όπω έχουμε πει, ο ποτέ κράτος, αλλά μόνιμα παρακράτος, φυσικό είναι, με όποιο πρόσημο και αν υπάρχει κυβέρνηση, να μην σκέφτεται τίποτε άλλο από ρουφιανιές, παρακρατικέ ενέργειε πόσο μάλλον να σκεφτεί ενέργειε νόμιμες, ηθικές και για παραγωγή. Έτσι λοιπόν, ε, η Βαλαβάνη έρχεται να κάνει καταθετολόγιο στη Βουλή και θα ψάχνει στοιχεία κινηξεών τραπεζών, τραπεζικών καταθέσεων σε βάθος 15 ετίας. Θα σε πιάσουν σένα δηλαδή, πριν 15 χρόνια, έλα δω ρε παιδάκι μου, ε, γιατί να πούμε, πήγε πήγες με την κόμμενα στο τάδε ξενοδοχείο, έχεις εδώ μια απόδειξη, που τα βρήκες τα λεφτά. Να μετάλαβες όταν ε, επαναλαμβάνω το μυαλό του ανθρώπου είναι μπήκα στο δημόσιο κάθομαι και εισπράτω λοιπόν είναι μυαλό κακού δημόσιου υπάλληλου και δυστυχώς η κυβέρνηση σε κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν υπάρχει μυαλό ούτε καν καλού δημόσιου υπάλληλου ο οποίος πάει ο άνθρωπος και λέει να κάνω το καθήκον μου εδώ που διορίστηκα λοιπόν, αυτή είναι το μυαλό του κακού κλέφτη Κουπανατζή Δημόσιο υπάλληλο. Σκέφτονται <συσίλου> την τη, τη, τη πονηριά. Σκέφτονται την πονηριά. Ετάλαβες Μεγάλη. Σκέφτονται την πονηριά. Τίποτα άλλο. <μφυσίλου> Εντάξει. Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Καμία αντίρρηση. Τι θα κάνανε οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Δεν θα μειώνονταν οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Γιατί, όπως γνωρίζεις, <μφυσίλου> ε, από έρωτα, όπως μας έλεγε και ο Μπουμπούκος. Ορί <μφυσίλου> <μφυσίλου> <μφυσίλου> <μφυσίλου> <μφυσ 아, μάλιστα. Είδε τι έξυπνο, ναι. Αυτό, ναι. Πριν, πριν, πριν γλύψει και μπει, όμω δεν τα έλεγε αυτά. Είχε δυσκολότερη και στη γλώσσα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι Μάλιστα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Μου λέει εδώ, λέει ένας δημόσιο υπάλληλο μου είπε ένας φίλος εγώ τηλεακροάτης Ότι εγώ κάνω πως δουλεύω και αυτοί κάνουν πως με πληρώνουν Ναι γιατί άξιζε για παραπάνω ο άνθρωπος Άξιζε τουλάχιστον για ε, διευθυντής Τώρα μιλάμε στον παγκόσμιο οργανισμό μαλακίας Α ναι, ναι σου λέω Αυτά όμως όπως είπαμε και με το φίλο εδώ που πήρα τηλέφωνο Δεν τα έλεγε πριν διοριστεί Κύριε βουλευτά μου και έχουμε 25 άτομα στην οικογένεια στι ψηφίε μου διουρίστηκε. Γι'αλλα, άλλα γυαλούκα κουμπιά. Και μετά που διορίστηκε, πουλάει για πνεύμα. Πουλάει για πνεύμα ο δημόσιο λειτουργό. Ο δημόσιο ηλικούργο είναι αυτό, όχι δημόσιο λειτουργό. Λοιπόν, αε, να τελειώσουμε σήμερα. Α, χαλά. Σήμερα θα ακούσω τραγουδάρα. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας, τα ραδιόφωνα να τα ακούσουμε. Άμαν, άμαν, Χιό με κάνεις καρος τισα, Κανένα, κανένα, κανένα, kego kebojo vorte Ο κι αν είναι κανείς και μου σε πονεί, Ο κι αν είναι κανείς και μου σε πονεί. Λοιπόν, άλλα γυάλα μπίτα γυάλα. Ε... Ε... Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος εδώ Περινώ να πω το τραγούδι Και μου λέει, πες μου λέει και για τους ιδιωτικούς Αυτό και αυτό Ρε φίλε Βαγγέλη <laughs> Είπαμε εμείς ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι Κατακλεισμένος από αγγέλους Πλάκα μου κάνεις Ιδιωτικό τομέα δεν είναι αυτά τα κολο Πως τα λένε εκεί Σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα, τα χρηματι... πώ τα λένε μόνο, τα χρυσά που. τα ενοχυρωδανειστήρια που. Αυ... αυτοί οι μαυραγωγοί τη εποχή μα. Ε... είπε κανένα τέτοιο πράγμα. Προ Θεού, το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Ξαναλέμε ότι όλοι αυτοί πέρα από τη βλακεία του, ιδιωτικοί, δημόσιοι, λοιπόν, διακατέχονται και από μια πολιτική η οποία πολιτικη πρέπει να πεθάνει. Άμα πεθάνει αυτή η πολιτική, μπορεί να βρουν γλιτωμό και μα τη βλακεία του. Αυτό, τίποτα άλλο. Να τελειώσουμε γιατί δεν μας πάρει παραμάζωμα εδώ ο καναλάρχη, Μας βαρέσει το μικρόφωνο στο κεφάλι Να του παραδώσουμε το μικρόφωνο Να εισιχάσουμε μία και καλή Κυρίες μου και κύριοι τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή Και για την ακρόαση Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά Πάντοτε γεια σας και χαρά σας Tonenna coma FM Stereo.